Βρέχει 98 Πρέπει να πάρω το δίπλωμα Ομπρέλα. Ομπρέλα Ομπρέλα Και κάθισε μπροστά μου Και κάθισες μπροστά μου Ένα λάθος Τώρα στο τιμόν Γονία τώρα στραβή και μου σβήνει μηχανή Να ευχεί no, no, no, no, no, no. Ας μην έπαιρνε το δείπνο Ας σε γνώριζε mm. Ας σε γνώριζε. Mm. Δεν σε γνώριζε